Καλησπέρατες καλησπέρα σας, για μια ακόμη φορά το δίκτυο ελεύθερων βαντάνος πάπερους φιλοξενείται από τους συναγωνιστές του πλατεία Radio.gr Θέμα της σημερινής μας παρέμβασης η επίθεση στο Παρίσι η οποία σημαδοδοτεί το νέο γύρο τρομοκράτης του κόσμου της εργασίας παγκόσμια Τις μουσικές βλέγει ο Παναγιώτης Παρουμάνου Λάκης Gathered in their masses Just like witches at black masses Evil minds at blood destruction Sorcerer of death construction in the fields of bodies burning As the war machine Δέκα μήνες μετά το δολοφονικό χτύπημα στα γραφεία της εφημερίδας της Εντό, η Γαλλία βυθίζεται ξανά στο αίμα, μετά τη νέα επίθεση του Άισιελ στο Παρίσι, με πάνω από 150 νεκρούς, έξι επιθέσεις και τουλάχιστον 200 τραυματίες, εκ των οποίων 80 σοβαρά. Σφαγή, τρόμο, ο λαός ξελύζει ότι θα τσακίσει την τρομοκρατία και κλείνει τα σύνορα, ενώ οι οπαδοί της εθνικής Γαλλίας τραγουδούν το εθνικό έντονο. Η Πολωνία κλείνει και αυτ Μετανάστε. και με τους καταβλησμούς, Η υποκρισία, ο κεροσκοπισμός και ο ρατσισμός των δυνάμων, δυνάμεων, των ελεγχόμενων ΜΟΕ και των αστυνομικών πολιτικών αποκαλύπτονται ολόκληρο. Καθώς την ίδια μέρα, σημειώνεται στην ποιητόδη «δομιστική» επίθεση αυτοκτονίας, όπου ο πρώτος υπολογισμός των αστυνομικών κάνει λόγο για τους 37 και 180 δοματίες. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να ψηθεί. Το μακριό κτύπημα πραγματοποιήθηκε σε νότιο προάσπυρο της πρωτεύουσας Λιβάνου, που θεωρείται το πύριο την ευθύνη ανέλαβαν τις εγκαταστάσεις τη οργάνωσης στην κράτο. Η δημοσία του που δίνεται σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την κάρτα του πραγματικού γονό του Παρισιού. Βλέπεις, για τη Δύση, η κάθε ζωή δεν έχει μια διαξία. αξία. Άλλο πράγμα να επιτίθεται το ISIS στη Γαλλία που μέχρι πρόσφατα το στήριζε οικονομικά στρατηγικά και τώρα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την τρομοκρατική επίθεση για να επέμβει στη Συρία, και άλλο πράγμα να επιτίθεται στη Χεσμολάχ, κοινό εχθό του ISIS και τη μπεριλιστική Γαλλία του Ολλάντ. Εκατόν 60.000 νέοι πρόσφυγε. Που θα καταγραφούν σε Ελλάδα και Ιταλία και θα μετεγκατασταθούν σε χώρε τη Ένωσης βρίσκονται υπό θανατηφόρο Ο αναπληρωτής Υπουργό Προστασίας Πολιτικής Τόσκας σπέβεται να επιβεβαιώσει πως πέρασε την Ελλάδα εκκλημένο και, και καταγράφει Σύριο φερόμενο ω βομβιστή του οποίου το διαβατήριο βρέθηκε σε χώρα επίθεση στο Παρίσι. Η ελληνική, η γαλλική, η τουρκική αστυνομία, κάθε αστυνομία στα σύνορα τη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται και αντιδικοποιούν τον έλεγχο των μεταναστών, οξένει το ρατσιστικό μίσος, με την φόρμουλα «μετανάστες, ίσον εντυγματίες, ίσον τρομοκράτες». Ενώ ταυτόχρονα τα καπιταλιστικά κράτη συνεχίζουν τους πολέμους τους, έχοντας διαλύσει τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία για τα γεωπολιτικά τους φέροντα και τα συμφέροντα των εταιριών του εκπροσωπού.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 War pigs crawling, begging masses for the sin. Satan laughing, spreads his wings. Oh! Υπότιτλοι Αγροατές, είναι μαζί στο δίκτρο ελεύρων Φαντέμος Σπάρτακος και συζητάμε για τα γεγονότα στη Γαλλία. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η Γαλλία κυρίζεται στην κατάσταση έκταξης ανάγκης. Ο στρατός κατεβαίνει στους Ρώμους για να προφυλάξει, τάχνο, τους πολίτες από τα αρχιδόμενα που τελικά πάντα γίνονται. Και ο κοινωνικός πόλεμος συνεχίζεται. Από την 11 η Σεπτεμβρίου μέχρι τους πολέμους σε Ιράκ και Ευγανιστάν, από την Αραβική Άνοιξη ξανά το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Τινησία, την, την Αίγυπτο, την το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή μέχρι τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, την Βενεζουέλα. Από την περιφέρεια μέχρι την καρδιά τη Ευρώπη και τον ΙΠΑ. Μέσα στι χώρε και πάνω στα σύνορα των χωρών. Ένα πόλεμο απέναντι στου μετανάστε και στον νεκρό λαό. Πόλεμο του κεφαλαίου και των κρατών απέναντι στον ιστορικό ή εξωτερικό έθρο. Μικρή σημασία έχει για τα σύγχρονα δόγματα του επιχειρηματικού κράτου άμυνα ασφαλεία. Είναι και το κανιβαλικό δολοφονικό Ισυλλαμικό Κράτο, που χρηματοδότησαν και εξόπλησαν Γαλλία, Τουρκία, Αμερική, Σαουδική, Αραβία και άλλα κράτη για να αποσταθεροποιούν κυβερνήσει, όπως στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Οι είναι και οι κούρδια αγωνιστές του ΠΚΚ και κάθε Ουκρανό στην Ανατολική Ουκρανία από το φλοιορός ο Εθνικιστής ΕΣΕΟΚΑ μέχρι το Αναναρκτικό κλινιστή. Το δημοκράτηση εισαγωγικά είναι όσες και όσοι ανήκουν στην εργατική τάξη και την ολία που αντιστέκεται στη ΣΥΠΑ και το ΦΕΡΓΙΣΟ, στα Γιάννα ή στην Κοζάννα, με, με τα σενάρια του στρατού για παριαμεκατάληψη εργοστασίων που είχαν καταλάβει εργάτες είτε με την είσοδο το ΜΑΤ στα εργοστάσια ανακύκλωση. πάλι στα Γιάννα. Στη Γαλλία, στην Ουκρανία Μεσόγειο, στη Λατινική Αμερική ή τον Περισσικό Κόλπο και την Αφρική, παραλίγος το Δεκέμβρη του 2008, ο στρατός αποδεικνύει ότι πάνω απ' όλα εγγυάται την άμυνα και την ασφάλεια των πλησίων απέναντι στους φτωχούς. Ένας παγκόσμιος κοινωνικός πόλεμος εξελίσσεται και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα στρατόπεδα πολεμούν. Η μπερισσική βαρβαρότητα και η βαρβαρότητα του Άισι, που δεν αφορά σε καμία περίπτωση όλους του πισθούς στο Ισλάμ, θρέφουν μία την άλλη, κυνηγώντα τον έλεγχο των π Υπηρετούν με τρόπο το θάνατο, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και της εισόρευσης κεφαλαίου. Απέναντί τους πρέπει να βρεθούν χιλιάδες κομπάνι και ροζάδες, χιλιάδες απεργίες και πορείες, χιλιάδες και αντικαπιταλιστικές ιδέε και πράξεις. Να μολοκαλεστεί τώρα η πολεμική μηχανή του κράτους και του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, που κλούγει στο αίμα, σε ξηράκι και θάλασσα. We want to just quickly send a nice friendly message to the uh, Fraternal Order of Police in Philadelphia. Straight out the underground A young nigga got bad cause I'm proud. And all the other covers the police thing they have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a badge and a girl To be beaten on and fall in jail We can go toe to toe in the middle of a cell Fuck it with me cause I'm a teenager With a little bit Στρατές. Τώρα όλοι Εδωπαιοί, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζονται θλίψη. Καταδικάζουν το ISIS, μιλούν για πόλεμο, σχεδιάζουν τις νέες επεμβάσεις, κλείνουν τα σύνορα μετανάστες, απαιτούν νέους πατριωτικούς νόμους για να μην σας ανησυχεί. Όμως υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αξίζουν να θυμηθούν με τη βοήθεια του Ηρακλή ο Κονόμορφ, όταν σε κείμενό του στο site του πνευματικού.gr έγραφε « Μια σχετικά στην πτυχή της ιστορίας του ISIS, της ηλεμιστικής οργάνωση που φέρνει τον δρόμο σε Ιράκ και Συρία αλλά και σήμερα στη Γαλλία». Είναι η υποστήριξη που έλαβε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το ICE πώς μέσω της άσκησης του εμπάργου πετρελίου εισαγωγής πετρελαίου της, της Συρίας. Τον Απρίλιο του 2013, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέσυραν όλες τις κυρώσεις που μπλόκαναν την εισαγωγή συριακού Πετρελίου. Έτσι, μπόρεσαν οι ομάδες που βρίσκονταν στο βόρειο ανατολικό τμήμα της Συρίας (ανάμεσα από το ICE) να ενισχυθούν οικονομικά από του π και δεν μιλάμε για κάποιο λάθος, μια βλεψία των Ευρωπαίων. Μιλάμε για μια απόφαση που είναι μερικός στόχο τη διευκόλυνση της ειρήνης από τους οργανώσεις της Συριακής προς το εξωτερικό. Και είναι αυτή ακριβώς η απόφαση που συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομικής βάσης του εντός Συρίας και στην επέκταση οργάνου του Βόρειο Ιράκ. Είναι σημαντικό για μας να σημανό, λόγω ότι να με κάθε δυνατό τρόπο, Απριλίου του Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε τη σειραϊκή αντιπολίτευση. Αντίστοιχα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Βεσσαβέλλη αποσαφήνισε την ίδια μέρα. Επιθυμούμε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη περιοχέ που ελέγχονται από την αντιπολίτευση και γι' αυτό θα άρρω με τις κυρώσεις που εμποδίζουν το έργο των μετροπαθών δυνάμων της αντιπολίτευσης. Στην πορεία, αυτό που βοηθήθηκαν ήταν οι θέσης το πόσο μετροπαθή συναρτεί, βέβαιως το βλέπουμε καθημερινά, με τελευταία πράξη μετροπάθεια στην εκτέλεση καντόδων εθνών των πολέμου ήσαν από την κατάλληλα τη βάσης βάση, τάγκα, ήδη με την εκτέλεση των 200 παιδιών. Η άση του Μπάλκο πέρασε το μήνυμα σε οργανώσει αν πολίτε να ξεκαταρίσουν λογαριασμού μεταξύ του ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο των το, επιτρεκών πόρων. Η απόφαση Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εντίνει την διαστησία, ξεκινώντα ένα εμοσταγείο διαδρογισμό για τον έλεγχο ενό πόρου που φθίνει. Ύστερα από δύο χρόνια ενός σκληρού εμφυλού πολέμου προέβλεπε σαν σχεδόν τον χρόνο του Taiman. Και καθώς νικητή αυτό το ανταγωνισμό βγήκε, ο Άισις μπορούμε να εξάγουμε το ασφαλέ συμπέρασμα ότι de facto η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε να ενισχύει οικονομικά τις στρατιωτικές προσπάθειες. Παράλληλα, με την πολιτική της ΕΕ ενθάρρυνε την πλήρη λανθασία των κρατικών πόρων και καταστάσεων από δυνάμεις στι οποίες η ΕΕ υποτίθεται ότι δεν είναι γεγονός ότι πολλές από τις πιτρολυπηγές που βρίσκονται στα χέρια των ανταρτών είναι υπό τον έλεγχο του Ναστρά που έχει δηλώσει πίστη στην Αρκάιδα, δηλαδή στο ΆΙΣΙΣ. Τώρα τρέχουν να μαζέψουν τα πτώματα των Γάλλων πολιτών. Κρατές, ο δημοσιογράφος και εγγραφέας Νίκος Χιλαδάκης αποκάλυψε τη διαπλοκή του Άισις ελλήνων εφοπιστών του τουρκικού κράτους στο κυνήγι του κέρδους από το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο κύκλο, αποτελούμενο από τους κέρδους του Βόρειου Ιράκ, του Τσιχαντιστές, την Τουρκία και το πιο εντυπωσιακό από ελληνικά τάγκερ, έχει δραστηριοποιηθεί από το καλοκαίρι του 2014 για την εξαγωγή του παράνομου πετρελαίου του Βόρειο Ιράκ προς το Ισραήλ και προς το θέμα ήρθε και προφανώς στη δημοσιότητα στις 27 Ιουνίου του 2014 από την τουρκική εφημερίδα Αντίκη με αφορμή του τότε που βαμβηδούσε από το Ισραήλ στις Λορίδες της Γάζας. Η τουρκική εφημερίδα κατήγγειλε ότι τα καύσιμα των Ισραηλινών αεροπλάνων που τη Γάζα προέρχονταν από την Τουρκία και έκαναν τις προοπτικές του Βόρειο Ιράκ που δεν από τους Κούρδους και μπαίνουν από τους Ιβρατιστές. Τα καύσιμα αυτά καθώς και το πετρέλαιο του Βόρειο Ιράκ που μεταφέρονται κατόπιν στις υπο που είχαν αποδεσμευτεί από την κυβέρνηση του Αγγλάτσι μετά την προέλευση των Τζιγαριστών και την αποκοπή του Βόρειου Ιράκ από τον Νότομο. Μεταφέρεται λοιπόν στα τουρκικά λιμάνια της Αλεξανδρέτας και της Μερσίνας και από εκεί φορτώνεται σε Λιγκάν για να κατευθύνει κυρίως προς το Ισραήλ. Στις 2 Οκτωβρίου ένας σημαντικός πολιτικός παράδειγος του Ιράκ και αρχηγός του Ιρακινού Κουμιστικού Κόμματος η Μούσα, μιλώντας στη ρωσική εκπομπή η της Ρωσίας, ανέφερε ότι οι Τζικαστές κερδίζουν καθημερινά τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια που λέγοντας από τους φυτολογικούς του Ιράκ και της Συρίας (που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους), χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές τους επιχειρήσεις και κερδίζοντας συνεχόμενους έδαφος παρά τους μονοαρθμούς που υφίστανται από τις δυτικές πολεμικές αεροπορίες. Το ενδιαφέρον συνέταξε αυτό. Αυτή του ιεραρχινού πολιτικού ήταν ότι ο μεγαλύτερο πελάτη του παράνομου πετρελίου των τηλεοπτικών είναι η Τουρκία, του Ερδογάν, ο οποίο με προφανή υποκριτικό τρόπο έχει δηλώσει ότι η Τουρκία θα συνταχθεί με το τότε ψήφισμα τη Τουρκική Βουλή με τι άλλε δυνάμει που πολεμούν του φανατικού τηλεοπτικού, όπω αποκάλυψε για πρώτη φορά η τουρκική δημοσιογραφική επιστολή, αντιλήκει και τα ελληνικά πλοία που μεταφέρουν το παράνομο πετρέλαιο του Βόρειο Ράξ του Ισραήλ και του Μαρόκου για να προοπηθεί στου Αμερικανού είναι 13. 13 τάγκερ ιδιοκτησίας ελληνικών εταιρεών δραστηριοποιούνται συνεχώς στη μεταφορά του παράνομου πετρελίου από τα τουρκικά λιμάνια κυρίως προς το Ισραήλ αλλά και προς αμερικάνικα λιμάνια.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 Not the old soldier, man. I give you no break. Not even you, I do not give you no breaks. Hey. Πέρα από τη σχέσης ΤΣΕΑ, της Τουρκίας και της Αυτοκαλιάς του ΤΑΕΣ, τη συνεργασία με το Αμερικανικό κόμμα των ρεπουμπλικάνων αλλά και το σύνολο της Αμερικανικής κυβέρνησης, πέρα από τη δήλωση του ίδιου του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Ντλερ ότι η βάρβαρη Αμερικανικής βόλης στο ΕΡΕΚ του 2003 έστρεψε το ΤΑΕΣ, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του ζητήματος είχε ο Πολίτημος Δημοσιογράφος Άριστα της Ε όταν επισημαίνει ότι ενώ αρκετοί αστίπολικοί δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο έστωψαν για μία ακόμη φορά να συνδέσουν το σύνολο του Ισλαμικού κόσμου με την τρομοκρατία με αφορμή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση του Παρίσι, αυτό που θα μπορούσε να έχουν κάνει με μεγαλύτερη ευκολία θα ήταν να συνδέσουν τον Λάλλο Πρωθυπουργό Ολάν με ακραίες Ισλαμικές ομάδες από τις οποίες ξεπίδησε και το κράτος του Ισλάμου. Όπως είχε αποδείξει η εφημερίδα Μόντι, στις 24 Αυγούστου 2014, η γαλλική κυβέρνηση έφερε οπλισμός τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2013 σε ομάδες ανταρτών που μάχονται της Συρίας. Μεταξύ άλλων, ο γαλλικός στρατός έστειλε αυτόματα όπλα, εκ των ψευδείων ρουκετών, αλεξίδωρα Γιλέκα αλλά και συσκευές επικοινωνίας. Ενδεκτικό του γεγονότος ότι οι γαλλικές αρχές γνώριζαν πως τα όπλα μπορεί να κατέβγαν στα χέρια των Μοχρατών, ήταν δήλωση του μόν, ο οποίος ότι δεν στέλνει εκ τα όπλα υποτίθεται ότι θα κατέληγαν μόνοι στους μαχητές του ελεύθερους Συριακού Στρατού του FSCA, είναι όμως γνωστό ότι εκατοντάδες από τους χιλιάδες από αυτούς μαχητές πέρασαν αργότερα στη τάξεις των τζιχαντιστών. Η στρατιωτική στήριξη Γαλλίας σε ομάδες ακραίων Ισλαμιστών γινόταν ταυτόχρονα με το γιγαντιό πρόγραμμα εξοπλισμού τζιχαντιστών που χρηματοδοτούσε η Σαουδική Αραβία, με τη στήριξη της Τουρκίας, της Ιορδανίας και του Κατάρ, υπό την εποπτεία και αν η παροχή του συγκεκριμένου πλισμού έπαιξε καθοριστικό ε, ρόλο στην ενίσχυση οργανώσεων που συνεργάζονταν στενά με την Αλκάιντα και συνέχεια αποτέλεσαν τον πυρήνα του Άισις. Με αυτά τα όπλα, σήμερα οι αφαίρεσαν τη ζωή εκατοντάδων γαλλικών πολιτών, κυρίως νέων ανθρώπων. Ο Λάντ, ιδού τα έργασον. Οι βλακίες πληρώνονται, λέει ο λαός μας. Όμως ο Λάντ δεν είναι βλάκας. Πλασιόβιλον είναι. Τα όπλα που κατέστρευθαν τη Λιβύη κατά. Με το αίμα το λαού κλείνουν τα συμβόλια. Με το αίμα και του γαλλικού λαού. <συσίλια> Ακροατές. Ποιος οφείλεται τελικά από το έγκλημα του Παρίσι, σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Γιώργο Βασιλείου, γράφοντας στο artynews.gr. Ποιος δημιούργησε το Ισλαμικό κράτος, η Δύση προκειμένου να χτυπήσει τον Άσαντ. Η ίδια δημιούργησε τους Ταλιμπάν για να χτυπήσει τους Ιωτικούς του Αφγανιστάν. Ομοίως η ίδια δημιούργησε τις συμμορίες τη ΒΗ για να χτυπήσει τον Καντάφη ή τους Νοναζίε στην Ουκρανία για να χτυπήσει τους Εκύπρους Ρώσους. Τώρα ο Φραγκιστάν επιτίθεται εναντίον του Δημιουργού του. Τόσο ο δημιουργό όσο και το τερατώδημά του διέπονται από την ίδια πεποίθηση ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και οι μεν και οι δε διακατέχονται από την πεποίθηση πω μπορούν να μετασκρατήσουν τον κόσμο είτε με τη στρατιωτική επιβολή είτε με θεματικές πνοκρατικέ ενέργειες. Και οι δύο φανατισμοί πραγματοποιούν τον τρόμο και τον πόλεμο. Αυτό δηλαδή που ο Τζόνι Καντμπρέιτ χαρακτήριζε ω την αποτυχία του δυτικού πολιτισμού. Όλοι αναζητούν αναγκαίου εχθρούς, όπω ο Κύπριο και του για να επιλογήσουν τη δομική αποτυχία τους. Με άλλα λόγια, για να τη μεταθέσουν κάπου αλλού. Γι' αυτό οι πρόσφυγε θα είναι, εκτό από τα άμεσα αναφορά θύματα των τρομοκρατών, είναι οι μάρτυρε αποτυχία του δυτικού Ιμπέριν και τη σύγκρουση του με τον Ισλαμικό φανατισμό. Θύματα όμω θα είναι και οι κάτω τη Δύση. Η κρίση και η συνεπαγόμενη κατάσταση ανάγκη διαρκή εξαίρεση με το νομοποιητικό επιχείρημα τη ασφάλεια είναι ω γνωστό ο νέο τρόπο διακυβέρνηση από την επίθεση του δίδυμου σπιρτου τη και εξή. Το νέο του αίματο θα ανανεώσει την νομιμοποιητική βάση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και του περιορισμού της δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Αγκάμπελ, η βασική ιδέα αυτής της πολιτικής είναι: θα αφήσουμε να συμβούν καταστροφές, αναταρχές ή και θα βοηθήσουμε να συμβούν, επειδή αυτό θα μας επιτρέψει να παρέμβουμε και να διακυβερνήσουμε προς την ορθή κατεύθυνση. Υπό αυτήν αυτή φυσιοκρατική οπτική, η δράση των τζιχαντιστών, των κρατών αλλά και των νεοναζιστών της σύγχρονης Κούκλουξ Κλαν είναι χρήσιμη. Οι κυβερνήσεις σήμερα, λέει ο Αγκάμπερ, δεν αποσκοπούν στη διατήρηση της τάξης αλλά στη διαχείριση της αταξίας. Και η αταξία πάντοτε υπάρχει. Η κρίση, οι ταραχές, τα συμβάντα, η κατάσταση ανάγκης. Όλα αυτά τα επικαλούνται ανα πάσα στιγμή. Αλλά το ζητούμενο είναι ένα παρέμβουν εκ των υστερώ. Οι συνδίκες έκτακτης ανάγκης εισαγωγικά επιτρέπουν τα πάντα την επιβολή κατάσταση έκτασης ανάγκη στο δυναϊκές. Ναι, σήμερα έχουμε μια δημοκρατία υπό περιορισμό. Ο νόμος, ακόμη και η εθνική κυριαρχία υποχώρουν μπροστά στο εμφανιζόμενο ως το μεγαλύτερο διακύβευμα που είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια αντί ελευθερίας. Ολόκληρη Ευρώπη θα γίνει με Διαρκούσε έκτακτε ανάγκε. Ποιο ωφελείται λοιπόν από το μακελίο στο Παρίσι? Ενδεχομένω οι μετοπορμένοι φανατικοί Ισλαμιστέ, καθώ ικανοποιούν στα μάτια των οπαδών του το αίσθημα εκδίκηση εναντίον τη Δύση. Αλλά πρωτίστω ωφελούνται οι ευρωπαϊκέ ελίτ, που θα ελέγξουν το επικίνδυνο για αυτέ προσφυγικό ζήτημα με μια νέα κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Αυτό είναι ο κόσμο που σχεδιάζουν οι Ομπάμα, Πούτιν, Μέρκελ, Ολάντ, Κάμερον, με τη συνενοχή συμμετοχή των Τζίπρα και Καμένων αυτό είναι ο σύγχρονος pneumatic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 'Cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager, searching my car looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Meet the police out of shape, and when I'm finished, bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swallowed bread and water. I don't know if facts factor what. Search a nigga down, he grabbing his nuts and on the.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 Φύγα ακούγοντας, ξεσαλύνουμε την ηλικία προδεξιά με το δράμα του λαού της Γαλλίας. Γεωργιάδες, καραμπιδιώτες, διευθυντές, άνθρωποι που μπορούν να του Θεσσαλονίκη και ο Γεωργιάδες δε μίλησε ότι η Ευρώπη θα καταλάβει ότι για αυτό που ζει τώρα η δική μας κυβέρνηση έχει ευθύνη. Όπως εξήγησε η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτό που δημοσθεί. Η κυρία Τασία Χρυσήνο και τον άλλη Τσίμπρα, αλλάζοντα τη πολιτική τη προηγούμενη κυβέρνησης, τον Αντώνη Σαμάρα, άλεξε τα σύνορα και στην πυροδεξία προσκάλεσε όλου αυτού του ανθρώπου στην Ευρώπη. Ξεχνά ο βασικό επασίτει από το τη Νέα Δημοκρατία, και υποψήφιο συγκεκριση την στήριξη της Πασόξ, τότε, Ομπάμα, Συρία, τη κυβέρνηση νέα δημοκρατία να με Κίνηση που σαφώς θα ενίσχυε την Αλικαίντα και το ΑΕΣΥΣ. Φυσικά τα πτώματα μεταναστών που ξεβράζει η θάλασσα δεν έχουν καμία αξία. Η μάλλον έχουν διαφορετική αξία από την εποχή Γαλλία. Βεβαίω, στι ανησυχίε του Γεωργιάδη, και όχι μόνο απαντάει η κυβέρνηση Ριζάνε, με το να ακόμη περισσότερο τη τη του τα μέτρα ελέγχου Στην ΕΕΚΑ, το και όπου σε διαδοχικες αναρτήσεις τονίζει καθυστερημένη επέμβαση γαλλικής αστυνομίας απογορεύτηκε η κυκλοφορία στην πόλη ανέλαβε δράση ο στρατός έκλεισαν τα σύνορα εκατόμιν νεκρόν από τις επιθέσεις στο Παρίσι θάλασσα από στη συναυλία του Μπατακλάν για μια αποταπή προσπάθεια συμψηφισμού με τα τελείωτα θύματα του Ευρωπαϊκού Πολέμου των προσφύγων που είχε μετατρέψει στη Μεσόγειο σε ένα απέλαστο νοικογραφείο. Και συνεχίζει. Επιβιώθηκε. Δύο από τους στη σφαγή του Παρισιού ήρθαν θηλαίροι. Τους τασαμε, τους ποτήσαμε και τους πήγαμε να αφαιρέσουν ανθρώπου. Χρυσή Βίζα και τη Γαλλία έδωσε η ελληνική κυβέρνηση σε δύο από τους Ισλαμιστές Μακεδάδες. Τεράστιο ζήτημα φυσικά κανέναν δεν είναι. Έσωσε, δεντάησε, δεν δεν μπότησε. Το Οι, ούτε φυσικά το κράτος. Εθελοντές τα κάνανε όλα αυτά και σώζουν τους ανθρώπους. Το ελληνικό κράτος και το τifanet τους δολοφονούν. Στο ίδιο μικρό και το spreadmews.gr μας λέει: Δύο τζιχαντιστές που Μέσαιο νερού έφτασαν στο Παρίσι. Βαρύντατε σε ελληνικές ευκαιρίες. Το λόγο στη συνέχεια λαμβάνει ο γνωστός ακροδεξιός Μαϊντανός Φάιλο Στραγγλιώτης. Το γράφει στο κείμενό του με τίτλο Η Πολιτική Ορθότητα σώφησε στο Παρίσι. Επανάληψη αρχή τη μαθήσεω. Τρει οι πυλώνε τη Ευρώπη. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανοσύνη. Για να σωθεί, πρέπει να ξαναγίνει χριστιανικό όχημα. Σύνηθε το αντεπιχείρημα τη βαριά προοδευτική γραμματοσύνη των χρήσιμων ηλίθιων του Ισλαμικού φασισμού. Η χρήσιμη ηλίθιη μια άλλη εποχή, οι δικτάτορε το χειροκροτούν. Για να ακολουθήσει ένα κήρυγμα ρατσιστικού μίσου και εθνικιστική πόλωση. Μια πραγματική κήρυξη πολέμου. Μα λέει ο Φαλήλο Κανιδιώτη, πρέπει να γίνουμε ανελαίοι τα αυτοί εντό των μα, να τα φυλάξουμε άγρυπνα, να φυλάξουμε τι πόλει μα, την ελευθερία μα, τη δημοκρατία μα, τα ίδια τα παιδιά μα και μια νέα και τελευταία σταυροφορία να ισοπεδώσουμε το Ισλαμικό κράτο και τι χώρε που το υποστηρίζουν. Πρέπει να μηδενίσουμε την εγκατάσταση Ισλαμιστών στι χώρε μα και να ελέξουμε αυστηρά όσου ήδη ζουν ανάμεσά μα. Εμπρό λοιπόν. Ο Φάιλος Κροντιδιώτη για μια νέα σταυροφορία. Επίση το ζήτημα παρενέβη και ο ακροδεξιό Ιεράρχη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το σελέω.gr, το κήρυγμα του Άγχου μα, το τραγικό περιστατικό στο Παρίσι, ανέφερε μεταξύ άλλων: Το είχα πει, πρέπει όλοι να έχουμε το νου μα. Σίγουρα είμαι και εγώ στόχο. Για να γίνουμε κακοί, μάλλον στόχο. Την είσο όμω την έχει έτοιμη ο παλιάξο του Αλαφούζου. Ο Μπογδάνο απέτησε να σταλούν. Τώρα γαλλικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Συρία. Φυσικά, ο ακροδεξιός βόθρος άνοιξε και απαιτεί όξυνση τη κρατική τρομοκρατία. Να κλείσουν ερμητικά τα σύνορα για του μετανάστε και να ληφθούν άμεσα στρατιωτικά μέτρα. Η απάντηση του εργατικού και του πολιτικού κίνηματο πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. Η πρώτη απάντηση θα δοθεί κινητοποίηση για τον εορτασμό τη Εξέγερου Πολυτεχνίου. Ενώ το Σαββάτο 28 11 θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κινητοποίηση εναντίον τη Frontex στον πυρέα για να ακολουθήσει η μεγάλη κινητοποίηση τον Ιανουάριο του 2016 εναντίον του Τείχου του Έσχου στον Εύρο. <Τι> Ist das eben, ist das sein nicht, wie schon mal war. Kanakken raus und Areschrei, wie schön es damals war. Und wo wo -E da treffen sich die Dümmen, weit und breit auch gern treu. Ich auch, wie I don't want Κρατές. το έγκλημα στο Παρίσι το διεπράξευε το ΆΕΣ. Όμως το υπέγραψαν ο ο Ομπάμα, Μέρκελ, τον ΝΑΤΟ και η Η πολιτική των μελιστικών επεμβάσεων, τις διάλυσης κρατών, το μοιράζοντος και ξαναμοιράζοντος του κόσμου, για τα συμφέροντα των και των εταιριών Οι κυβερνήσεις Αυτοί που έφεραν την καπιταλιστική κρίση και κάθε εργατικό Γράφει ο Νίκος Διαμαντής για το πώς το νέο καθεστώς τρομοκρατίας. Προείπειραν πρωί πρωί την αυγούρα, το Σαββάτο, τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια πέρασαν πολύ καλά το μήνυμα. Η ΙΠΑ είχαν προειδοποιήσει, μας λένε, την Ευρώπη ότι είχε πολύ χαλάρα μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν εισακούστηκαν. Μόνο η Γερμανία, λέει, ακολούθησε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες των ΗΠΑ Και συνεχίζουν τα φερέφωνα της μεγάλης δημοσιογραφικής εξουσίας. Ο πατριωτικός νόμος που ισχύει στις είπα μετά την 11η Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι για πολλούς αντιμοκρατικούς και για τον ίδιο yeah. το φερέφωνο της εξουσίας. Είναι όμως αποτελεσματικός. Τονίζει λοιπόν ο Διαμαντής. Mm -hmm. Με βάση το νόμο αυτό για παράδειγμα, μπορεί να μπουν στο σπίτι σου να σε συλλάβουν χωρίς mm -hmm. να έχεις κάνει τίποτα ακόμη. Απλώς να σε θεωρήσει νύποπτο. Για να κάνεις. Ο Λάντ το πιάσε το μήνυμα και διέταξε ο παγόρευτης της πληροφορίας του, του Παρίσι και η πλήση μου σε όλη τη Γαλλία. Για αρχή, έτσι για να πούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει και εκεί που πατ που θα οδηγεί στον φόβο και στην ασφάλειά τους από τις γαλλικές αρχές. Είναι τόσο εντυπωσιακό το πώς τα κράτη εκμεταλλεύονται αυτούς τους μπαμπούλες, τον Ο Σάμα το ISIS δηλαδή τους συνεργάτες τους, που μπαίνει στον πειρασμό να σκεφτείς ότι αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να τους είχαν κατασκευάσει. Εμείς θεωρούμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Ρολάντ ακολούθησε τον κλιματικό πρότυπο του Ισπανού Ανθά. Πρέπει να πεταχθεί αυτός και οι του μαζί με την πολιτική του στον γκάλαθο της ιστορίας. Τα γαλλικά εμπειρεστικά εγκλήματα σε Μέση Ανατολή και Αφρική, θυμίζουμε, επέμβαση, στο Μάλι, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, στη Σομαλία, τη Λιβύη, έφεραν το έγκλημα στο Παρίσι. Η πραγματική εκδίκηση του κόσμου τη εργασία είναι ο αγώνα ενάντια στην αστική και την πολιτική. Η ανατροπή των κυβερνήσεων, τη άγρια αντεργατική επίθεση, τη στιγμή τη κρατική δρομοκρατία, των πολεμικών τυχοδιοκτισμών. Η εκδίκησή μα είναι η διάλυση του ΝΑΤΟ και τη ΕΕ. Αυτή είναι η σύγχρονη καπι εμείς καλούμε τον κόσμο της εργασίας να πάει εκδίκηση, να αντισταθεί, να του ανατρέψει. Μέσα σε κάθε έθνος υπάρχουν δύο έθνοι: των καταπιεστών και του κόσμου της εργασίας. Εκφράζουμε τη διεθνική μα αλληλεγγύη στην άλλη Γαλλία: των εργαζόμενων, των άνεργων, των γκέτων και των μεταναστών. Και καλούμε σε εκείνη πάλι. Ο δικός μα πόλεμο γίνεται εδώ. Ενάντια στα μνημόνια. Ενάντια στον πόλεμο της δημοκρατίας, των τζίπρα και καμένων. Ενάντια ευρωπαϊκό πόλεμο κατά των μεταναστών και της νέες επεμβάσεις του ΝΑΤΟ βροστατού. Καλούμε λοιπόν σε μαζική συμμετοχή στον εορτασμό της Εξαίρεως Πολιτεχνείου, ενάντια στη Frontex και στα τείχη του θανάτου για τα πολυτεχνία της δικής μας εποχής. Καλό σας βράδυ και καλούς αγώνες.